Καλησπέρα. Είναι μαζί σας το δίκτυο Ελέγχου Φαντάνος Πάτοχος και παρουσιάζουμε την εκπομπή στο καψιμί. Φιλοξενούμενοι πάντα στην οπλατεία Θέμα της σημερινής μας παρέμβασης η κατάσταση στρατόπεδα την επόμενη των εκλογών. η νέα κυβέρνηση τη ΡΑΝΕΛ σίγουρα μπορεί να χαρακτηριστεί ω η εθνική τη αστική τάξη τη Ελλάδα που θα εφαρμόσει την πολιτική που εξυπηρετεί τον κόσμο του πλούτου και τα μνημόνια. Άγρια ταξικά μέτρα που απαιτούν νέο δόγμα ιστορική ασφάλεια για να επιβληθούν. Η νέα κυβέρνηση έρχεται με φόρμα για να εφαρμόσει το τρίτο ο αριστερό ακροδεξιό μνημόνιο που ψήφισε η ίδια έχοντα την εθνική συσταγωγικά υποστήριξη όλων των αστικών καταστορικών δυνάμεων τη Νέα Δημοκρατία του Π αλλά και τη συμφωνία του Γραφικού Λεπέντη μαζί με του Ναζί τη Χρυσή Αυγή. Βρίσκεται η κυβέρνηση να επιχειρεί να συστρατεύσει όλο το φάσμα των εκπραστών τη αστική πολιτική, ώστε να παρουσιαστεί ω θεματοφύλακα τη νέα εθνική παπλαστική εκστρατεία εναντίον του κόσμου της εργασίας για τον νέο γύρο αστική κερδοφορίας. Οι Χρυστοδηλοπούλιοι και ο Κουράκη πετάγονται στην άκρη για να μπουν στην κυβέρνηση Πασόκι, Τζάκρι και ο βρωμανό ο οποίο ήταν στο ΕΣΠΑ, Θεόδορο Πελεγρίνη, για να ξεπλύνει τον απευθείαν οικοφύλακτο του Υπουργείου Παιδεία, αλλά και ο Δημήτρη Καμένο για να ενσωματωθεί το ακροδεξιό υπεραθνιστικό ακροατήριο στο οποίο επένδυσε ο Πάνος Καμένο, με την ανοχή συνενοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, Τσίπρα Καμένος έκαναν ανοίγματα στη Φόρμπι Γεννηματά και στον Ευρυπήδη Στυλιανίδη, θέλοντα να εντάξουν οργανικά στη νέα κυβερνητική διαχείριση το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Και την καραμαϊκή τάση τη Νέα Δημοκρατία. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα σε όσου συνεχίζουν να αμφισβητούν την ιταξική τη της πολιτική. Ή μαζί μου, ή εχθροί μου, κραυγάζουν Σίλβιζα, Ανέλ και τα καθεστώτα μου ο ΜαΕ, εδώ και μήνε επαναφέρει στο προσκήνιο τον πόλεμο κατά τη τρομοκρατία και εφαρμόσει ήδη τα δόγματα άμυνα ασφάλεια. Ποιο ξεχνά την κυβερνητική αθλειότητα όταν χρεώθηκαν στι ασύμμετρε απειλέ η φωτιέ των ΗΠΑ και η κρατική ανεπάρκεια στην κατάσταση μες κρατική κρατικής και των πολεμικών τυχοδοκτισμών.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 machine keeps για τελικά δεν αποτέλεσε του ότι τύπου καμένο έβγαλε με καιφαλή στο Υπουργείο Προπό, ένα πασκόσκο στρατηγό, τον εκλευτό του κοντιάνοσκα. Έτσι λοιπόν, αδιάλεισμε τη γωνία του Υπουργείου Άμυνα από τον άνθρωπο που είχε χαιρωθεί την ανασυγκρό τη όπληρων και είχε εφαρμοστεί για το κλείσιμο άχρηστο στρατοπέδου. Για να μπορεί ο πάνω καμένο ηγέτη στο αποδεξιό ανελ να διατηρήσει το άγριο καθεστώ που σχέσεων με τα τοπικά οικονομικά σφράλια και του ανώτε του στρατηγικού. Επίση, ο πάνω καμένο βρίσκεται ευκαιρία να τον το πανεπιστημιακό του ρόλο απέναντι στους στρατιωτικούς, δηλώντας ότι πρώτη του πράξη, μόλις ορφηθεί ξανά η έθρα, θα είναι η υπογραφή χορήγησης επιδόματος παραμεθόριου. Ενώ πολλοί μιλούν για δόσε πάρε, 07 ευρώ μοιραίος και τους γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια, φορολογούνται ξανά φωτόντας τους το κόστος υποχρεωτικής στράτευσης. Όμως η μετακίνηση του νίκου Τόσκα στο Υπουργείο Κοππο σε μια περίοδο έντασης προφηγικούς ζητήματος. Και επιβολή άγνωρων αντεργατικών αντικοινωνικών μέτρων αποτελεί μια ακόμη απόδειξη τη στρατιωτικοποίηση τη αστυνομία και τη ετοιμότητα κρατική καταστολή εναντίον του ιστορικού εχθρού. Ο Νίκο Τόσκα έρχεται να ηγηθεί στα έντονα στρατιωτικοποιημένα τάγματα εφόδου τη Ελλάς, στους ενσωματωμένους ναζί βασανιστέ τη το Μάρτιο 2 Δέλτα, στου όλου αυτού που στρατολογούνται ω του συστήματο εξουσία, κάνοντα τη θητεία του ειδικέ δυνάμει και εξαγοράζονται μεμόρια για μια ζωή, μπράβο, του στήματος εξουσίας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε παρέμβασή του καθημερινή που αλλού άλλωστε, ο Θάνος Ντόκος, γενικός διευθυντής στο ΛΙΑΜΕΠ, υπογράφει κείμενο με τίτλο «Προτεραιότητας Εξωτερικής και Νητικής Πολιτικής», όπου εκθέτει τα βασικά ζητήματα της Αστικής Πολιτικής, κατά τη γνώμη μου, τα οποία εξαπλώνονται από το Βαλκάνια μέχρι τη Συρία, από τον Άτω τον Ευρωστατό έως τους μετανάστες που το κεντρικό ζήτημα, αλλιώς, την εποχή εφαρμογής του πιο σκληρού νημονίου. Είμαστε εμείς ο κόσμος της εργασίας, ναι ή όχι, ο εχθρός και μάλιστα ο εσωτερικός συγκλός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ναι. Spreads his wings oh! Διακρατές. Αν δυσκολεύεστε να βρείτε την απάντηση στο ερώτημα και όσο είναι ο εσωτερικό εχθρό τη κυβέρνηση Ριζανέ, αφήστε τον Τζίπρα και τον Παπά να απαντήσετε. Με τον νέο μαύρο στην Ερτόβεν που έδειξαν με το καλυμμένο τη νέα κυβέρνηση. Λίγε μόνο ώρε μετά την ορκομοσία, η αστυνομία προχώρησε στο κλείσιμο τη ικανότητα του ελεύθερου ραδιοφώνου Ερτόβεν και η σύγκρουση του προέδρου και το τη τοποθέτη. Σχεδόν 2 χρόνια μετά τον μιλιώδε μαύρο τη κυβέρνηση Αμαρά που έκλεισε 1 νυχτή την Ερ, Στέλνοντα την ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους. Ο Τσίπρα φαίνεται ότι ζήλεψε κλείνοντα την πρώτη μέρα της νέας περίοδου του πρωθυπουργούς του το ραδιοσταθμό της Ερτόπεν. Μια από τις λίγες φωνές αντίστασης που λειτουργούσε με αυτοδιαχείριση από απολυμμένους εργαζόμενους και αλληλέγγυους συναδέλφους τους, εκπέμπτοντας μέσω της έδρας όλη την Ελλάδα. Η Ερτόπεν λειτουργούσε όλο αυτό το διάστημα με πομπούς συγκατεστημένους στα πλοκοβούλια και μηχανήματα που είχαν παραχωρηθεί από ιδιότητα όταν είχε κλείσει η Ερτοπ. Παρότι η λειτουργία της ήταν παράνομη και δεν είναι λιγότερη παράνομη φυσικά από τη λειτουργία όλων των μεγάλων τηλεοπτικών και ραδιοφορικών σταθμών που χρωστούν εκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο και τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν κανονικά όλα αυτά τα χρόνια. Φυσικά το γεγονός αυτό, αλλά και συμβολική στιγμή που επιλέχθηκε να γίνει, μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Μετά από ένα εξάμηνο διακυβέρνησης του ΙΒΙΖΑΝΕ ναι, έχουν ήδη δείξει το πραγματικό αντιλαϊκό και δημοκρατικό τους πρόσωπο. Η νέα κυβέρνησή τους θέλει να μπει δυναμικά στο παιχνίδι, δίνοντας μια πρόγευση του τι θα αποκολουθήσει και στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή, λίγες ημέρες με το κόψιμο της πιο μαγνητικής εισαγωγής της Στριππέδης Ζώνα Ρώσα, δείχνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το πώς ακόμα και η ελευθερία της έκφρασης απαξιώνεται σε σημείο που να θυμίζει άλλα καθεστώτα. Σε κάθε περίπτωση, οι προθέσεις νέας φάνηκαν με το καλημέρα. Η επιλογή των προσώπων θα συνεχόσουν τα υπουργεία. Οι δηλώσει περί δύσκολη περιόδου που θα κατακολουθήσει. Μα προετοιμάζουν για αυτό που θα ακολουθήσει. Στόχο τους είναι η επίθεση σε κάθε εργατικό και κοινωνικό αγώνα. Αλλά και η θωράκιση του κράτου απέναντι σε κάθε μορφή αντίσταση μέσω του δόγματο τη εσωτερική ασφάλεια. ώστε να περάσουν τα μνημόνια και ο λαό να λέει: και Ευχαριστώ που έχει αριστερή κυβέρνηση. Με ολίγη είναι αρκετή από απραδεξιά. Την ίδια ώρα. Η συμμαχία με το κεφάλαιο των Μέντια, σε συνδυασμό με το κτίριο μα στην Ορτογαλία, αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο το ποιου θεωρούν φίλου και ποιου εχθρό στην κυβέρνηση. Απέναντι σε συντονισμένη προσπάθεια επίθεση στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα που θα επιχειρηθεί το επόμενο διάστημα από τη νέα κυβέρνηση, σε συμμαχία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ, τον τόπιο και ξένο κεφάλαιο, καλούμε τον κόσμο τη εργασία να σηκώσει το κεφάλι και να αντισταθεί. Οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα την εθνικότητα, το θρέσκευμα, τη φιλή και τη γλώσσα, δεν θα γίνει αναλώσιμου της νέας αστικής ανάπτυξης της ευδόντως. Πρέπει τώρα να συμβάλουμε στη συγκρότηση ενός σύγχρονου εργατικού κινήματος αντίστασης, ρήξης, ανατροπής της αστικής κυριαρχίας, της καπιλιστικής βαρβαρότησης και εκμετάλλευσης. Στα στρατόπετα, το φυσικό μας χώρο, εκεί που οι φαντάροι μετρούν ακόμη ανήκει, καθώς, όπως σήμερα, με υπηρεσιακά οχήματα θα μετακινούνται στις εξόδου, οι συνάδελφοι, στο 211. Οκίνητο, τάγμα, Για μια φορά δικαιώθηκε αντίληψη που πιστεύει ότι μόνο με αγώνα με συλλογική προσπάθεια και αυξήτηση από του φαντάρου μπορούν να βελτιωθούν το πράγμα. Άμεση λοιπόν υπήρξε παρέμβαση του του μετά την όχι μόνο την θετική συμπεριφορά μερίδα των στελεχόν, αλλά και το γεγονός ότι η διοίκηση του στρατόπεδου κάνει τα στραβά μάτια και σε αυτό το θέμα όπως τα κάνει και στο θέμα της μετακίνησης των στρατιωτών με λεωφορείο που αναγκάζουν να πληρώσουν 6 ευρώ σύνολο πηγενέλα σε κάθε εξοδότης τους στρατιώτες, με αποτέλεσμα να μάθουν μέσα στο στρατόπεδο αυτοβολεύουν την οικονομική άνεση των μετακινητών. Με προσωπική παρέμβαση στο αρχηγού ΓΕΣ ικανοποιήθηκε το αίτημα για εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησης των στρατιωτών στην έξοδό τους με κινήσεις στρατιωτικών οχημάτων, όπως φυσικά την παρέχει στα μόνιμα έννοια στα στελέχη και το πολιτικό προσωπικό, η διοίκηση μονάδας, απολύοντας ταυτόχρονα και έμπρακτη καταδίκη της πολιτικής διακρίσεων των διοίκησεων των μονάδων που αδιαφορούν εντελώς για τους που υποχρεώθηκαν όμως να υπηρετήσουν και αμήκοντας με 8,7 ευρώ, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά το κόστος τους πολιτικούς στράτευσης σε μια ξεκάθαρη, έμεινε άγρια φορολόγηση Συνάδελοι φαντάρι πρέπει να βγούμε παραπονούμενοι σε κάθε αυθαιρεσία, σε κάθε παρανομία και να απαιτούμε την ικανοποίηση των δίκαιων αγκημάτων. Με κίνημα μαζικό, μέσα και έξω από το στρατό, μπορούμε να επανασπιστούμε τα δικαιώματα του φαντάρου στο μεστολή. Με καθημερινή συγκεκριστική πάλη, αυτό εξάλλου είναι το δίκτυο ελεύθερων φαντάρων σπάτα. Α επισκεφτούμε όμω, φίλοι ακροατέ, μαζί το κέντρο εκπαίδευση των θρακισμένων αυλών. Εκεί που δεν έχουν να δώσουν ούτε τεντεπών του ασθενεί φαντάρου, αλλά του δίνουν ψέματα για την ενδείκη. Όλη η ξεφύλαξη τη προοπτική στράτευση παρουσιάζεται ολόκληρα στο κέντρο των θρακισμένου. Με την ευθύνη για το επικίνδυνο και άθλημα του παραλόγου της θητείας να επιμερίζεται τόσο στη διοίκηση του κέντρου, στο γες και στον υπουργό άνθρωπος ναις Στο κέντρο των θηλακισμένων, εκατοντάδες φαντάρει έχουν την τιμή και ευκαιρία να πιούν καφέ και τσάι εμπλουτισμένο με έντομα. Η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει αφήσει τα μηχανήματα στη μοίρα τους, δεν τα συντηρεί, και αυτά μετατράπηκαν σε φωλιές εντόμω. Συχνά δε, μερικά από αυτά καταλήγουν στο στομάκ, στο του νοσηλεύτρου. Σε αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης που εφαρμόζει ο διοικητής του κέντρου εκπαίδευσης των θραπισμένων, πρώτη επιδίωξη είναι να σκληροπονηθούν οι στρατευμένοι. Γι' αυτό την ώρα που χθες όλοι τρέγαμε να προστατευτούμε από τους καταιγίδες, στο κέντρο, διέταζαν τους φαντάζους να κάνουν πορεία 5 χιλιόμετρα μέσα στη βροχή. Και μην μας πουν σήμερα ότι στη θητεία τους στο πολεμικό ναυτικό και στην πολιτική απορία όπου τους μπεισμάτουσαν το παζό τη Νέα Δημοκρατία, έκαναν τα ίδια, οι μιλταριστές προπαγανδίζουν ότι ο στρατός αλλά στην Αυλώνα πολλοί είναι αυτοί που αρρώστησαν με τι εξοδομικές διαταγέ της διοίκησης. Θα πίστευε όμως κανείς ότι τουλάχιστον τα ιατρία θα ήταν στη θέση να ανταπεξέλθουν και να φροντίσουν τους στρατιώτες που ασθένησαν. Αν δε, ούτε ντεπών δεν υπάρχει. Οι γιατροί συμβούλευσαν τους ασθενείς συναδέλφους να κάνουν γαργάρες με νερό. Αυτός όμως είναι ο στρατός που σαρρωσταίνει με τον παραλογισμό του. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. This one goes hard to all to our fascist bosses and Nazi coppers. Send Nora motherfucker Φαντάζερο στο παλιά του παπούτσια, στα, στα άρδου. Γιείται ένας αρχηγό ακροδεξιού κόμματο που μοιάζεται μόνο το πρόσθετη βοβέρσει του σταπιτού, του ψηφοφόρου, δίνοντα επιδέματα παραμηθωρή. Αυτό ο στρατός κατατά το νόμο, λέει ψέματα και επιχειρεί να εξεπατήσει τους στρατιωμένους. Το εξαμελέ κλιμάκιο που επισκέπτε το κέντρο τη αυλώνα για να στρατολογήσει φαντάρους την αλβή του φλώμου, στο ψέμα. Στη βάση τη προεπιλογή για την Ελδει. Όταν αρχικά οι φαντάροι αρνήθηκαν να πάρουν στην Κύπρο, λέγοντας ότι δεν υπηρετούν εκτός ελληνικών συνόρων, τους απάντησαν ότι αυτός δεν είναι λόγος που λαμβάνει υπόψη από το yes. Όταν οι νοσηλεύτοι τους ανέφεραν το όριο ηλικίας των 26 ετών, δήλωσαν ότι ο νόμος άλλαξε. Ναι, από πότε. Και τι λέει ο νέος νόμος που διαδέχτηκε τον προηγούμενο. Οι εξωματικοί τόνισαν ότι η μετάθεση στην Ελληνική είναι υποχρεωτική, υποχρεωτική, ακόμη και για αυτός που θα αρνηθούν αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενο αριθμό εθελοντών. Άγριο ψάρωμα με τους φαντάζομαι να γελούν για τα άγρια καμώματα στρατιωτικών που έχουν δώσει όρκο να τηρούν τον νόμο και το σύνταγμα. Η πλάκα είναι ότι οι γονείς που απευθύνθηκαν στρατολογία για να ρωτήσουν τι προβλέπετε για την Ελβίτ, άκουσαν να ότι μετά στην Ελβίτ είναι εθελοντική και δεν υπάρχει κανένα νόμος που να σε υποχρώνει να πα. Πότε επιτέλου θα μαζέψει τους στρατιωτικούς που λένε ψέματα και επιχειρούν να εξεπατήσουν τους φαντάρους. Συνάδελφοι, μην ζαρώνετε. Κανένας δεν μπορεί να σας υποχρεώσει να πάτε στην Κύπρο αν δεν το θέλετε. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του φαντάρου Πολύδη Μεστολή. Με καθημερινή συνδικαλιστική παρέμβαση. Με κίνημα μέσα και έξω από το στρατό. Oh, yeah. man. Αυτό ο στρατό κάνει ασκήσει. Πρόσφατα είχαμε μια ακόμη άσκηση τη αεροπορία στρατού του Ισραήλ, για το καλό τη Εθνική Αμυνα. Πάντα. Πλέον κανεί και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να αποκρύψει το πραγματικό εξαιτικό περιεχόμενο τη στρατηγικού χαρακτήρα στρατου μαχία τη ελληνική αστική τάξη με το κράτο του δροφόρων Ισραήλ. Αυτή τη φορά και πάντα για το καλό τη Εθνική Σάμυνα, γιατί την ενίσχυση τη αποτροπική σκαντα τη χώρα, μέσα τη ελληνική αεροπορία. Βρέθηκαν για εκπαίδευση στο Ισραήλ και μάλιστα στι συνθήκε τη βοβερή αμοφύλα που έπληξε τη Μέση Ανατολή. Και φυσικά την άμμο και την Σαχάρα, τη συναντά και σε πάρα πολλέ περιοχέ τη Ελλάδα. Κατά το χρονικό διάστημα από τι 6 έως τι 11 Σεπτεμβρίου του 2015, συγκρότημα τη Αεροπορία Στρατού τη πρώτη ταξιαρχία αναπτύχθηκε με επιθετικά αεροπλάνα ΑΠΑΤΣΙ και μεταφορικά ελικόπτερα μια Νίγη 90 και η Σινούκ στη Λέμπειο Νεγκέρπ στο Ισραήλ, όπου πραγματοποιήσε του διεθνή άσκημα συνεργασία με την εμπορία White and Blue Glory Η νέα αυτή συνεκπαίδευση των ελληνικών εργαζομένων με τις αντίστοιχες του Ισραήλ, από τις πολλές τέτοιες συνεκπαίδευσεις και επί κυβέρνηση τη που συνεχίστηκε η διεξαγωγή της κανονικά και επί υπηρεσιακή κυβέρνηση, είναι δεδομένο ότι θα επεκταθούν και από τον νέο Υπουργό Άμυνα Παρο Καμμένων. Την απόφαση της Αστικής Τάξη να διευρύνει τον επιθετικό τη ρόλο στην περιοχή και να αναβαθμίσει τη στρατιωτική τη δράση σε Μέση Ανατολή και Αφρική, με πρώτο στόχο την ανατολική Μεσόγειο. Πρόκειται για σειρά ασκήσεων που λένε ότι εντείνονται και γίνονται πιο ενθετικές. Έτσι λοιπόν, μετά τη γιγαντιαία άσκηση ενόχος 2015 μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων Ελλάδα, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, την Blue Flag στο Ισραήλ της αεροπορίας, αλλά και την άσκηση Ολύμου Σάμιτ 2015 στη Θεσσαλία, στο πλαίσιο τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ, όπου βρέθηκαν περίπου 200 Ισραηλοί πιλότοι, τεχνικοί και άνδρες των ειδικών δυνάμων, και περίπου 15 Ισραηλινά ελικόπτερα, είχαμε την ασκηση Quiet 5 H5N1 στην έρημο του Ισραήλ. Αξίζει να δούμε τα αντικείμενα των ασκήσεων, όπου σύμφωνα με την επίσημη πληροφόρηση δοκιμάστηκαν τακτικές ενάερε εφόδου από σχηματισμού ελικόπτερων. Εκαθάρισης νομολογίου και περιοχής, έρευνας και διάσωσης μάχης σε συνεργασία με ροσκάφωση σε ρόλο Iron Museum Commander. Ένα από τα σενάρια επίσης της που ήταν το φως δημοσιότητας προέβλεπε την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για μαχητικό ή μαχητικά της Δανήνες Πολιμικής Αεροπορίας που είχαν καταρρυθεί σε χώρο που προσωμιάζε με την αδαφική διαμόρφωση του Βόρειου Ιράν στις χαράδρες της ορεινής Ε ο ελληνικός στρατός υπερασπίζει την άμυνα της χώρας. Η συμμαχία με το Ισραήλ προασπίζει την αδαφική ακερότητα. Υποκριτές, πολεμοκάπηλοι. Αυτά είναι τα τρομέρα ψήματά τους. Αυτές είναι οι βάρβαρες επιδιώξεις τους. Φουτυγμένα στο αίμα ήταν, είναι και θα είναι, τα κέρδη των εφοπιστών, των τραπεζιτών και των εργολάβων.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 And you took it on your sister You took it on everyone And you took it Φιλιά κρατές, όπως έχουμε επισημάνει η Νέα Μνημονιακή Σύμβαση και η Συμφωνία Ισραήλ-Ελλάδας αποτελεί τους βασικούς κόμβους σας της πολιτική με προτεργά το ΣΥΡΙΖΑ, το αντεργατικό πραξηκοπήματος θα εξυπηρετηθούν οι, στρα... οι στρατηγικοί στόχοι του ελληνικού κεφαλαίου, μνημόνων και άγρια καταστολή στο εσωτερικό και ω τμήμα τη ευρύτερη συμμετοχή στο νέο γύρο του πολέμου κατά τη τρομοκρατία, στρατηγική συμμαχία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Γερμανία κρατά τον κεντρικό ρόλο, τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ και το κράτο προφώνη Ισραήλ. Επαναλαμβάνουμε, είναι οι πυλώνε για να ικανοποιηθούν απαιτήσει αναβάθμιση του μπλεντικού ρόλου τη ελληνική α με ιδιαίτερη έμβαση σε μεταφορέ εμπορικών ενέργεια μεταξύ Ανατολή και Δύση. Και σε αυτή την πολιτική υπάρχει απόλυτη συμφωνία μεταξύ των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, του ΠΑΣΟΥ, του Ποτανίου, τη Χρυσή Αυγή. Η πολεμική συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ μπαίνει σε μια πολύ πιο κίνητη φάση για το λαό μα, αλλά και για του λαό της περιοχή, με την υπογραφή στρατηγικού συμφώνου. Το, διεσ... το δημοσίευμα τη Ηρελάσιμη Πόστ. Αναφέρει: Οι εκπρόσωποι των δύο χωρών υπέγραψαν καθεστώς μιας στρατιωτικής συμφωνίας του Τέλαβιν που προσφέρει νόμιμη άμυνα και στα δύο στρατεύματα των αντίστοιχων χωρών με εκπαίδευση του ενός στη χώρα του άλλου. Το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει ποτέ στο παρελθόν ανάλυση φωνίας με άλλη χώρα εκτός από την Αμερική. Η Ελλάδα σχεδιάζει στρατιωτικέ ασκήσει με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο, προσπαθώντας επίσης να διευκολύνει τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ, Ελλάδα, ε, μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, με την πρόταση κοινών ασκήσεων τι οποίες θα κάνει η Ελλάδα και θα κληθούν να συμμετάσχουν στρατιωτικές δυνάμεις των δύο αυτών χωρών. Ο Πάολο Καμένος έχει ξεκαθαρίσει ότι η και η Ελλάδα είναι πυλώνες τη σταθερότητας και τη ασφάλεια. Η περιφερειακή ασφάλεια σημαίνει στενότερου δεσμούς με το Ισραήλ. Ένα άλλο ενεργειακό παράγοντα. Ο αμυντικό σχεδιασμό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του φίλου και συμμάχου που ζητούν αμυντική συνεργασία στην περιοχή. Και εγώ θέλω να πω ξεκάθαρα προ Ανατολικά, προ το Ισραήλ. Αυτά δηλώνει ο Πάνο Καμένο. Αυτά θα υλοποιήσει. Το ελληνικό κράτο προσφέρει το απαραίτητο βάθο του κράτου δολοφόνου τη Μέση Ανατολή αποκτώντα και αντίστοιχα στρατηγικά προνόμια σε μια ζώνη γεωστρατηγική σημασία και αναδεικνύεται σε στρατηγικό εταίρο. Του Ισραηλινού επεκτατισμού και βεραλισμού. Οι πολιτικές φωνίες αποτελούν την επισφράγιση του πρόσφατου ταξιδιού του βουλού εξωτερικού κοντιάς του Ισραήλ. Σε συνομιλίες με τον προσωπικό του τα Ντατανιάχου, ο κοντιάς τόνισε, Αυτό που θέλουμε κατά βάθος και αυτό που αποτελεί το κοινό μα συμφέρον είναι η ασφάλεια και η σταθερότητα εντός αυτού του τριγώνου αποσταθεροποίησης. Στην κορυφή του οποίου βρίσκεται η Ουκρανία, στα αριστερά και στα δεξιά μέσα του, το Ιράκ και η Συρία. Απαιτείται επομένως οι ακροατές η παρέμβαση του εργατικού και του πολιτικού κινήματος, για να μπλοκαριστούν πολιτικές φωνές, υπερελιστικές επεμβάσεις, ασκήσεις, αγορές όπλων, να ιτηθούν τα δόγματα άμυνας ασφάλειας. Ο εργατικός διεθνιστικός αγώνας απέναντι στην κυβέρνηση και την ταξική πολιτική, τα μνημόνια, τις συμβάσεις, του τοπολίφους, την Ευαπαϊκή Ένωση το Θεμιτό και τον ΝΑΤΟ, είναι η μόνη απάντηση του κόσμου της εργασίας. Είναι μια μάχη φιλία κρατών που θα κρυθεί σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη ενός μαχητικού κινήματος και μέσα στο στρατό για τον μπλοκάρισμα των πολεμικών τυχοδιοκτητών. Από αυτή τη σκοπιά, τονίζουμε την πρωτοβουλία του δικτύου Ελεφώνου Παντάως Πάτοχος εναντίον της άσκησης ιδιώτης, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες υπογραφές του από 50 μονάδες των όπλων οι οποίοι αρνούνται να λάβουν μέρος καταγγέλλοντας συγχρόνως της στρατιωτικής συνεργασίας με το κράτος του τρομοκράτη Ισραή. Τέτοια και πολλές παρόμοιες κινηματικές πρωτοβουλίε πρέπει να αδράξουμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλούς αγώνες επομένως και καλώ σας βράδυ.